Κεφάλαιον Γ, σελίδα 933, στήχη 1 στο 7, καθήκοντα των συζύγων. 1. Ας έλθω τώρα και στα οικογενειακά σας καθήκοντα. Όπως οι δούλοι τους κυρίους των, έτσι και οι γυναίκες, ας υποτάσσονται στους συζύγους των, ώστε και αν μερικοί από αυτούς απειθούν στον λόγο του Ευαγγελίου, να κερδιθούν στην πίστη του Χριστού, χωρίς λόγον και κήρυγμα, διαμόνε τη εναρέτου συμπεριφορά των γυναικών. 2. Όταν δηλαδή αντιληφθούν καλά και στα διαφόρου περιστάσει τη συμπεριφοράς σα, που θα την κάνει αγνήν και αγίαν ο φόβο του Θεού, θα κερδιθούν οι άνδρες σας σα στην πίστη του Χριστού. 3. Εσεί οι ιδέε αυτέ α έχουν στο λυσμόν όχι των εξωτερικών, δηλαδή το πλέξιμο των τριχών τη κεφαλή των επιτιδευμένων και την τοποθέτηση γύρω από τα μέλη των χρυσών κοσμημάτων ή των δύσιμων φορεμάτων πολιτελών. 4. σε έχουν στόλισμα των κρυπτών και φανεί στα σωματικά μάτια εσωτερικών της καρδίας άνθρωπων που έχει ως κόσμημα τον άφθαρτων στολισμών του πρόκυπο υπομονητικού και εισήχου πνεύματος το οποίο ενώπιον του Θεού έχει μεγάλη αξία και είναι πολυτελέ. 5. Αυτών των πνευματικών στολισμών έχουν και ας επιδιώκουν οι διότι έτσι και άλλοτε κατά την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και Άγιοι γυναίκες που ήλπιζαν στον Θεών και στι υποσχέσει Του, εστόλισαν τον εαυτόν τους υποτασσόμενοι στους άνδρας Τον. 6. Όπως και η Σάρα έδειξαν υπακοίνης τον Αβραάμ και τον εκάλεξε βασμού Κυριών Της τη της Άρας γίνατε πνευματικέ διγατέρες με το να αγαθοεργείτε και να απομακρύνετε από τα σκαρδία σας κάθε φόβον και ανησυχίαν για την υγεία και τη ζωή του συζύγου σας και των παιδιών σας και γενικώ για την οικογένειά σας εμπιστευόμενε τα πάντα στην θείαν πρόνιαν. 7. Οι άνδρες να συγκατοικείτε και να συζήτε φρόνημα και συνετά τα σας. Η φρόνησης δε και η σύνεσης απαιτεί να αποφεύγεται κάθε βιαιότητα και να δεικνύεται ανοχήν, έτσι δε να τη τιμήν προς τα συζύγου σας και να μην ξεχάνετε ότι η γινή είναι σκεύος ασθενέστερων και πολύ εύκολα πληγώνεται και μικροψυχή και απελπίζεται». Πρέπει δεν να φέρεστε έτσι, διότι η είναι και συγκληρονόμη της ονείου ζωής, την οποία ως χάρη μας έδωκε ο Θεός, αλλά και διότι πρέπει να προλαμβάνετε κάθε ψυχρότης μεταξύ σας, για να μην παρεμποδίζονται οι κοινές